Ο κύριος καθηγητά Μουσική Πέφτει σε δικηγόρο. καλό παιδάκι μουστάκι τσίφτικο, στα λέει και κομμάτι παράξενα Κάματε κύριε την ζυμιάν, την γάμαμεν θα βάτε δυο πολύ ξεγυρισμένου και δώσατε μας δραχμάς πεντακοσίας να παραστόμεν. Του ρίχνεις τα πεντακόσια και από βραδύ στη φυλακή σε βάζουνε κάτω τα παιδιά να σε δικάσουν. Πώς την έκανε η φτιάξη. Έτσι την έκανε. Μιλάει ο τέτοιος, μιλάει ο αλλιώτικο και σου κόβουνε διπλότυπο. Μήνου δεκοχτώ στο γεμάτο. Και πα στο δικαστήριο το πρωί, καθαρό πουκάμισο, καθαρό μάτι, καλέ ξούρε. Σου χαμογελάει ο πρόεδρας καλημέρα σα. Σε κακοκοιτάζει ο σαγγελέα, αυτού νου τι έχουμε κάνει, μωραδερφέ μου, και τα βάζει μαζί μα. Λε και το ρίξαμε σημειρασά. Λάμπουνε πρωινή χωροφυλάκι με τα σέα του και λένε τούτη, λένε εκείνη, βγαίνει μαύρα απόφα. 18 μήνους περικάλω Μπράβοσιν κύριε πρόεδρε Καλά τα καταφέρεις Με τις 45 σου Αναστασή Συνεγένα με στρέλει. Με τις σαράντα πέντε Συμβραμάν Στον Ούτε μια βολά δεν έχει πέσει όξο ο κύριος καθηγήτα Ό,τι σου βγάλει από βραδύ στη συνεδρία στη φυλακή Θα την κάνει επαλήθευση το δικαστήριο Διότι ο κύριος καθηγητά δεν πρόκειται περί μπάμια. Είναι πρόσωπο με βάρος και τα ξέρει αδερφάκι μου Απόστολο Όλε οι φυλακέ έχουν τον καθηγητή του, αλλά σαν τον Έστορα το στεγνό καθηγητή δεν ξαναφάνηκε. Εξήντα είναι ο Έστορα και τα πενήντα του αδερφάκη τα πέρασε στη Σοφία σαν σε βιβλιοθήκη. Δεν του ξεφεύγει μύτε ένα πίτουρο στο καντάρι. Θα σου πει: Τόσα φασούλια βγαίνουν στο κιλό, και θα βγούνε τόσα. Θα σου πει: Το κομμενάκι Ιφρόσο που τρώσε τα δαχτυλά σου να την κάνει αυγοτάραχο, θα σε ρίξει ένα παρά τρει εβδομάδε. Στα τρία τέρμινα η Φρόσο θα στη φέρει και θα σε ρίξει Θα σου πει ο μάγκας είναι μπεσαλής και θα σου εξηγηθεί στο ίσο μονοπάτι Κι ο μάγκας βγαίνει αλφάδι ταγ Με το μάτι σέκοψε και δεν του γλιτώνεις που να έχει στην έγινα. Ο κύριος καθηγητά ήτουν ατώτες που παίζανε οι ρομβίες στη Ρυρίκα, Καλό παιδάκι και είχε και κολάρο παστρικό τον έστελνε το λοιπόν ο γέρος σου στο τουβλάδικο Στο πανεπιστήμιο να πούμε Να βγει με ένα ταγάρι γράμματα να κάνει τη φτιάξει στην κοινωνία Εντάξει τα τραγούδα γεφίνα στις εξετάει στο παιδάκι Του κολλάγανε κάτι μεγάλα νούμερα οι μουσάτιοι καθηγητές του Τον είχανε και παράδειγμα Εύγε τώρα, κι ούτι νέστορες τιμούν την επιστήμη νέστορα Πολύ ωραίε κουβέντες και τορνιασμένε στο εντάξει και να σου ο Νέστορα στο ένα του με το βιβλίο Στραβώσανε τα μάτια του Φόρεσε χοντρό φεγγίτη να μπάνιζει καλύτερα Τάλεγε ροδάνει η γλώσσα του Και κάνει μπράφ με άριστα περικάλω Το οποίο δεν είναι μικρό να σου κοτσάρνει έναν άσο Και από πίσω ένα μεδέν με αξία Πως Λέγανε το λοιπόν οι πάντες στο χωριό του Νέστορα Βγάλαμε ένα μαξούλι αδερφάκι Καριδάκι μυρωμένο Πάει και στο στρατό ο Νέστορας, κληρωτός Του κοτσάρουνε το καπελάκι με το γύσο Του χαμογελάνε οι λοχοί Βρίσκεται τώρα ο Ζόρικος, ο τζινάρα Που δεν το γουστάρει το του Και του κάνει οξυγονοκόλληση άγρια Έλα εδώ. Μάλιστα, διατάξτε Σκούπισε Μάλιστα, διατάξτε Α, να γεμίσει παγούρια Μάλιστα, διατάξτε «Μάλιστα, μάλιστα» αναμαζευόταν αδερφά και η πικροφούν ο στην καρδούλα του «Διατί κύριε Τζινάρα της καζάρμας; «Εγώ είμαι εντάξει αγόρι και θα βγω μεθαύριο συγκενονία να μαζέψω δάφνες, να τις κάνω στη φάδο» «Πώς μου κολλάσες εσύ μόνιμος λοχίας να πούμε με το χρυσό γαλόνι σε πείραξα» «Σου είπων περί τη μύτη σου που έχει γίνει πατζαράτη από το κονιάκ» «Πόσος, διατί το λοιπόν Φουντούκι στο φουντούκι ήρθε το ανθρωπάκι ο Νέστορας το καλό παιδί και έγινε ατιμόπλιο Τος θέλει να ξυστρήσει μια παλιοφοράδα του πεζικαρέ ο κοντζινάρας Πάει, δεν την ξέρει τη δουλειά Ολοχίας, κτίνωσα συνείδητε τεμπέλα, το πρωί θα πάει να σκοτώσει το θερίο Να σου τον με τη σκούπα ε. η ο Νέστορας έρχεται από πάνω του αγουροξυπνημένος ο άλλος Κοροϊδεύει στην υπηρεσία ε. Δεν σκουπίζεις ευσυνειδήτος Τι σχέση έχει η υπηρεσία με το καθάρισμα της καλλιόπης Λέει ο Φουκαράς ο Νέστορας. Αυτό ήτανε Και γένεται δεντρογαλιά ολοχίας Του κολλάει μια σφαλιάρα λοιπόν Τον παίρνουν τα πετιμέζα των Νέστορα Αλλά και τα ανεβαίνει το μαβί συγκεφάλαια Ρε τα σηκώνει τη σκούπα Ρε αντίχριστε Και του τη δίνει στο δόξα πατρί Και γίνεται της κακομοίρας ο γάμος Να το να τώρα στις στρατιωτικές φυλακές Ο Νέστορας, Με άδιστα δίπλωμα Στο υπόδικο να πούμε Όλο και έλεγε θα βρω το δίκιο μου Καθώς μου έκανε το σηκώτη τσουβάλι δίρηγο αλλά πέφτει στο στρατοδικείο βιαιοπραγία κατά νοτέρου απειθαρχία. Κάτι τέτοια, ωραία, του κολλήσαν οχτωμήνους να ανθίζει το κουνουπίδι. <Κι> Πάνω λοιπόν στο παράπονο, πέσανε σοφράνο τα παιδάκια της φυλακής. Μην κάνεις έτσι ρενεστοράκο. τι να γίνει; άντρε είμαστε. Το οποίο να άμα δεν τις γεμίσουμε τις φυλακές εμείς οι άντρε. Ποιο θα τις γεμίσει, η Ριζάριος. Το βραδάκι έβγαλε ο Αντρίκος ο Χλέας μια τζούρα ξεκούρτιστη Του δά έναν παγλαμαδάκι Έριξε πέντε πενιές παράπονο. Άναψε ο βαρύς καημός Έβγαλε κι ο Βαγγέλης της Κώστενας δυο τσιγάρα Τάσκισε μαστόρι, κατάπλωσε Έριξε μέσα το χόρτο Κατασκεύασε το τσιγαρλίκι εντάξει με την τσιβάνα του Άναψε, ρούφιξε δυο βαριές και τόκανε σκηταλοδρομία Πιέτε μάγκε να αποθάνωση οι στενοχώριε. Περί ούτε ιδέα δεν είχε ονέστορα, κι ούτε που ήξερε τέτοια. <Κι> Τράβηξε λοιπόν μια βιχάτη, δεν τ άρεσε λάδωσε ο στόμας του και κανένα ιδέα. Αλλά με τη δεύτερη, με την τρίτη το γουστάρισε και φουμάρισε καλά μπήκε στο αεροπορικό που νομίζει ότι πετάς τον μπλάκωσε και το γέλιο να του φύγει το νεφρή κάνανε και σεριάνι άλλοι που πέσανε σε προτάρα και γουστάρανε και ήρθε, έπηξε ο Νεστοράκος του δώσανε τσικουλάτο από το κρυμμένο η φίλη, έπεσε μαστούρι στις τούφες και το πρωί είχε μια κεφάλα ή μια ντάνα μπαμπάκι αυτό ήτουνα η αρχή και μετά ο κύριο καθηγητής βρέθηκε μόρτης και την είχε μάθει τη Μελαχρινή. Ο Περ δηλαδή επιστρέφων στο στρατό, είχε μια φωνήτσα, λες κι έκανε έντεκα φόνους και το λοχία του Τζινάρα τον έγραφε στα μικρά τετράδια. Παράτησε και το μεγάλο κοροϊδηλίγη περί τα γράμματα και γέννηκε βοηθό του σιτιστή του Περφύρη, αλλά του τάραζε τις χλένες και τα κατήματα». Τα μάγκωνε στρογγυλά από την αποθήκη και κατέβαινε ο δό να τα μεταφράσει. Μέχρι που έφτασε μια μέρα να ξυλώσει 32 κουραμάνες δικαιολογημένε και να τις δώσει μια μισή τιμία πάνω από τη μάντρα σα παραπήγματα. Τέτοια στρατιωτική κλέφτρα δεν ξαναγέννησε η Ελλάδα. Έτρωγε το άπαν, ό,τι του πέφτε στην πλώρη. Πούλαγε τα μάτια τη Παναγία και του να και χαρτί καθαρό στην του. Λέγανε, ε, το καμένο έπεσε σε σφάρμα, αλλά είναι εντάξει ο είδο. Και τότε να που την ανθίστηκε πια την πονηρή ονέστορα. Τι θέλει δηλαδή η κοινωνία, Θέλει να σε κλέφτη και να φαίνεσαι εντάξει για να σε αναγνωρίσει. Έτσι κι είσαι εντάξει, αλλά φαίνεσαι κλέφτη, σε ρίχνει στην ψηλή βελονιά, Κι άντε εσύ να ξυλώσει το γάζωμα. Πήρε καμιά βολά το ελεύθερος περεσίας ονέστορας, παράδοσε και σαλτάρισε στον κόσμο με κάτι ματσάκια σιτιστικά πολύ ξεγυρισμένα. Λέει ο θείο του βουλευτής Ήτωνε να το διορίσουμε το παιδί καθηγητής. Μάλιστα καθηγητής. Παίρνει τη διόρα, κάθεται στην έδρα Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο Χώρια η μπάσταρδοι Και κοιτάει πως αγκονομήσει από δαρίου και από Παρισάτιδα Είναι μια νύφη βολιώτης να Ναζάρα χοντροκόλα Του την κάνουνε πάσα Έχει κάτι παράδες καλούς από μπαμπά γωνιά, Βάζει την κρεμάλα ο Και πέφτει στο ευλογητός ο Θεός Και στο έσονται οι δύο εις εν να σου τον πατρεμένος και δάσκαλος Έλα όμως που έχει μάθει να φουμάρει χόρτο Και το αποζητάει ο οργανισμός του Γένεται τώρα να σε καθηγητής Και να θες έξι δράμια χασίση στην καθιστά σου Ζόρι Κάτι κονομάει από το λιμάνι του Βολιώτικου ο δάσκαλος Αλλά πολύ κρυφά και πολύ καρμήρικα πράγματα Καθώς οι Αθηναίοι κυπηρεώτες μόρτες Δεν αφήνουν το καλό πράμα του Προύσα να πάει στην επαρχία Στέλνουν τις μάπες Πολύ του κακοφαίνεται του δάσκαλου που έχει πέσει στα μικρά κουκιά Πάει στον μπάρμπα του το βουλευτή και ζητάει μετάθεση στο κέντρο Το θέλει και η βολιό της Αϊμανδάμ να δείξει ταξίγια της οδοστάδιου Τα καταφέρνουνε καμιά βολά, τον φέρνουνε με το τρένο και με τα ασέα του Και πιάνει σπιτάκι οδός Αριστοτέλους Καθώς ο από πρίκα ήταν απλωμένος και τάχε Αφήνα. «Ε, τα γνώρισε τα γόρια της Φούμας ο Νέστορας, αφού να πούμε κάθε μόρτης που την πίνει, τον κόβει τον άλλον, λες κι είναι μασόνη μεταξύ τους». «Και η κερία του δεν είχε ιδέα. Πάγαινε εκεί που μαζεύονται τα κορόιδα, Ντορέ και γιανάκι, και συνότανε σαν τζαγέρα να φάει πάστα και πολύ της άρεζει η πρωτεύουσα που έχει τέτοια ωραία μαγαζά και καταστήματα». Τον φώναζε και νέστορ κι άμα τον πετύχαινε στην πηχτή κεφάλα έκανε πολύ γέλιο «Κουδουνά το ο δάσκαλος, άντε μωρί που μας κλέβεις από τον Όμηρο να κάνεις η βιτρίνα σου» Και καλά περνάγανε μέχρι εκείνο το βράδυ που του κουδουνίσανε το μυστικό να κατέβει στην τρούμπα να βρει τον καρεκλάκια που σου είχε ένα πράμα αφρό, μόλις αφιχτένα από ανατολικά χώματα Ότι ο δάσκαλο ατσαλάκωτο στο ταράφι το πυρεώτικο, τον παίρνουνε τα παιδιά στο χαμογελαστό, τι δουλειά έχετε εσείς κύριε με τον καρέκλακια, Έξω κι αν πουλά κόπεδα κι φάτε να του δώσετε πέντε πύχε και τρία ρούπια κοκκινό χώμα Κάνει το κορόιδο στην αρχή ο Νέστορα, στο τέλο δείχνει την ανατροφή του, Ρε ψηλά τσόλια λέει σε τρει σκεφτισμένου. Μου λέτε που βρίσκω τον άνθρωπο ή με περνάτε για φλούδα κάστα. Καταλάβανε τα θροπάκια με τι κύριο είχανε τσουβαλιαστεί και του ρίξανε την ταρίφα. Τράδαμα μαγαζί νυχτερινό με γυναίκες και πέφτεις πάνω του στο ίσο Τρακάρει ο ένας τον άλλονε, παίρνει την πλάκα του ο Νέστορας και λέει ο καρεκλάκιας κερνά ο ροσόλι". Πέφτουνε σε κάτι ποτήρια και απάνω που τα στεγνώνανε Να σου την φοφό με το κουνιστό καπούλι Μουσική Κάνει έτσι ονέστορα Στην κόβημα της παφή Χίλι λωτός Κάνει καρδιά του σαν της κορδέλας Και τη δαγκώνει την άκρη το σίδερο Μουσική Αυτό ήτουν αδερφέ μου και από εκείνη τη μέρα Στητός ο Νέστορας διπλοσκοπό Στη γωνιά του να κάθεται Και να περιμένει τη φοβό Μήπως και του πετάξει τίποτα ακρούλε συμπαθητικό Και επειδή ως άντρα να πούμε Πως και ωραίος ήτανε Και είχε και το πιτσιπότσι του λογογράμματα γράμματα Ήρθε στο δίπλα κάτι κερνάω Κάτι τα λέμε Στα νιάμερα απάνου φεύγει Με τη μικρά και την πάει στο μοναχικό είναι όμω τώρα από την άλλη και μαγκάκι φοφό. Γουστάρει κύριο στην αρχή, μετά το ρίχνει στο συμφεροντολογικό. Να φάμε κιόλα ο χειροσολάτο μονάχα, του πέφτει με τη και αρχίζει το ξύλομα ο δασκαλό μαγκάς Να να πάρετε, να να έχετε. Πάνε πρώτα τα μιστούλάκια τα τίποτα, πάνε μετά κάτι συρταρά τα λεφτά. Πάνε πιο κοίτα πολίτε Έβαλε χέρι στην πρίκα ο Νέστορας Και έδινε τη φοφός να έχει να πορεύεται Και επειδή πολύ δεν θέλει ο άνθρωπος να μπλέξει Μέσα στι σταντέλες με τα κοπανέλια Φάε κάτι λίγα από εδώ Φάε κάτι λίγα από εκεί Άρχισε να τον βρίσκει τον πάτο του καλαθιού Και να πούμε τώρα νυχτερινή τραβηχτική, πού να πάει σχολείο με μια κεφάλα εισά με ένα άλογο. Ντουμάνια και σπίρτα τον κάνανε νοικοκυρόπεδο το δάσκαλο. Πρώτα τραγούδισε κάτι αρρώστιες, μετά κάτι νευρικά, στο τέλος έδωσε μια παρέτηση ξεγυρισμένη και έκανε ρε Η μαντάμι Βολιώτης απολύει απορούσε. Ο Νέστουρας δεν έχει τίπου στους σπουδαίων. Έλα όμως που είχε ουνέσκουρας και είχε της κακής στο πλέξιμο Έφαγε πρώτα η φοφό κάτι χτυματάκια Μετά ένα σπιτάκι, μετά τα τζουβαέρια της χοντρής Μετά τα αρέστα και μετά δεν είχε πια την αμασίζει και του ξηγήθηκε του δάσκαλου Τι κάνεις, δεν πας για φρέσκα Τα φρέσκα που βγαίνουν, στην για στάπατα Έψαξε ο Νέστορας, έπεσε στο δανεικό Αλλά κάποτε σβαράει κουδούνα να σχολάσει και δάφτω Και στο αναμεταξύ μυρίζουν κάτι κουνιαδάκια του Και τον σύννε στο στενάκι Τι γίνεται κύριε Είπε να ανταμασίσει ο Μόρτη, Αλλά τα κουνιαδάκια είχαν πάρει τα τέλεια και ξέρανε τη δουλειά Του παίρνουνε λοιπόν πίσω τη γυναίκα μετά του ζητάνε τις πρίκες, πέφτουνε στις δίκες, να σου αποδάσκαλος στο σκαμίο μάγκας και να λέει Εγώ δεν έχω σκοπό. Βρίσκει μέχρι πέντε δαβάδες μπελά, τον στριμώχνουνε και από πάνω του κάνει και μπράφι φοφό. Με το που ξαναγύρισε Ύστερα από κάμπο στου μήνες Είχε μπλέξει με ένα σιδεράτο βαρύ φοφό Και ο σιδεράτος δεν άκουγε Και λαϊδίσματα Το πιάνει ένα βραδάκι από το πέτο Και του ξηγέται Ή τραυγέσεις το σκοτεινό Ή σε ρίχνω στο σκοτάδι Μα εγώ τη γυναίκα Η γυναίκα δεν είναι φοράδα Να την κάνει κουμάτου Δεν σε γουστάρει άλλο Φεύγεις, δεν ξανάρχεσαι, μου. Πέσαμε στην εξοφλητική απόδειξη. Βγάζει και είκοσι τάλαρα ο σκληρός και του τα ρίχνει στη μάπα. Πάρε για τα τσιμπούκια σου. Από πρώτο στη σειρά να σου τον βοηθητικό ο δάσκαλο. Πέφτει στη βαθιά συλλογή, πάει ταπίνη και όπω ήταν και αψίσλε, στο φίλο του τον καρέκλακια. Απόψε πάω να τα πιω Με πρόγραμμα και με σκοπό Να τιμωρήσω αυθόρη Αυτόν που σε στενοχώ Όσο εγώ θα ζω, Θα περπατάς κοντά μου Και όσοι δεν θα να Θα μετρηθούν μπροστά μου Θα κάνω ζημιά Παπαρού να φουμάρισες Θα κάνω ζημιά Κάτσε όρθιος καθώς ο νοοκύριος που τραβιέται με τη φοβό δεν είναι του επιτελείου Είναι μάχημος Μα κάπω από σένα άπετο Όταν σου πούνε το και το Να'ρθείς αμέσως να με βρεις Τό θα Εσύ όσο εγώ τα να θα, θα περπατά κιόλα μου. Και όσοι δεν ασέρθουν, να με φρυχούν μπροστά μου. Εμένα μου κατάστρεψε τη ζωή και την πα για τέρμα. Θα τα βρούμε Τη στείνει λοιπόν ένα πρωινό Έχει βγει η φοφός στο μπακάλι για όσπριο Τη τζουλουφιάζει Μωρή Πέφτουνε κάτι στράκε, Έρχονται οι με τις στολές τραβάνε, Καθαρίζει σε πεντέξι μέρες Και μόλις βγαίνει και πάει για καφέ του λούκουμα Να σου ο σκληρός μπουκάρει ήσυχα Μπορώ να σου πω Μποράς. Θες δω μέσα ή να τραβήξουμε κατά την εκεί; Όπου καταλαβαίνεις Το έχεις ή πά το πάρεις Δεν το έχω και με κάτι τσουλούφια σαν και σένα, το σίδερο δεν χρειάζεται πω, πω. Οι ανθρώποι τσουλούκουμα αλαφιάσαν Να πει τέτοια κουβέντα σε βαρή άτρα και να τον φωνάξει τσουλούφι ο Βαρίς δίθεν μαυρογέλασε Και φώναξε και το φίλο του τον κρεμόριο Πες στο μεσί την άρθη να πάρει μέτρα στον κύριο Και παράγγειλε καφέ Ώσπου να ψηθείνε τάρισα Βγαίνουνε στο ήσυχο Το παίρνουνε ποδαράτο Δε λένε μιλιά, Φτάνουνε στα βράχια κοντά Και λέει ο Βαρίς Εδώ σ' αρέσει Καλά είναι Πώς γουστάρεις να πεθάνεις Έχω σουγιά, έχω και περίστροφο. Δεν πρόλαδε να το πει Του χώνει μια στιμή του ο δάσκαλος Τόσο ξαφνικά που έχασε το ρελόι του Και έρχεται μια δεύτερη αλφαδιασμένη Λαχανιάζει ο σκληρός Κάνει να βγάλει σίδερο Και εκεί πάνω θερεί ο αδικημένος Του μαγκώνει το χέρι και του το στρίβει πάνω στο στρίψιμο δεν ξέρω τι κάνει ο κόκορας Παίρνει φωτιά Την αρπάζει καρδιακά ο βαρής Και πάρτωνε σα χώματα Ο δάσκαλος γύρισε μόνος του στο λούκουμα Και είπε μαλακά Πώς τον έπινε τον καφέ ο κύριος Με ολίγην και όχι Κάνε μου ένα πολλά βαρύ Γιατί δεν το γουστάρω έτσι Και τον καφέ του δώσονε σε καφεντζού Να πει που τον θάβουνε Μάλιστα κύριε με τα χέρια των έφαγε κοντζάμβαροι ο κύριο Καθηγητή. Και έτσι του κύριε Καθηγητά, και κύριε Καθηγητά, δίδωση κουβέντα και νατονή. Στη φυλακή μέσα χρόνια είχε ο κύριο Καθηγητά, διότι ουδέν ελαφρυντικών και τέτοια. Και τα κονομάει με τη δουλειά του. Βγάζει απόφαση στου υπόδικου. Και ξέρει καλά, τα έχει μελετήσει, τα ζυγιάζει φίνα έτσι που ό,τι και να σου πει, εκείνο είναι. Μη τε μέρα παραπάνω Μη τε μέρα Μόνο τις δικές σου τις μέρες τις έθαψε ο καθηγητής Μπαμπάκι το μαλλί βαθύ ο στεναγμός και την αμοιβή του Την παίρνει σε χόρτο Διότι δεν ντούμινε και τίποτες δηλαδή Το χόρτο τον τρέφει Το χόρτο τον ανουρίζει Και με το χόρτο βλέπει ονείρατα Σαν και εκείνα που κάνε Όταν μάγκωσε με άριστα το δίπλωμα Εκώτιο φόρου τα παιδιά της πιάτσας από τις εκδόσει Ερμή. Διάβασε ο Γιάννης Bostanoglou. Μουσικέ σκηνής Δημήτρης Αρσενόπουλος. Τεχνικός ήχου Τάσος Μακασχέτας. Παραγωγή του Γιώργου Ευστραφείου για το τρίτο πρόγραμμα.